Στο του Πατρό και του το Πνεύματο, Βασιλεύ Ουράνι, παράκλητο το πνεύμα τη αληθία που πανταχού παρέμεινε για τα πάντα πληρών. Ο θησαυρό των αγαθών και ζωής χορηγό ελευθέα και σκύνωσων ενειμήν και καθάρισων μα από πάση κυλίδο και σώσων αγαθέντε ψυχάσιμα. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? <κύρω> λέει Επειδή ζητούμεν οι σχέσεις, είναι η σχέση μας με το Χριστό. Θα σας ρωτήσω. Σε τι η πειτουργία λέμε για τις ανταπτωπώσεις του Κυρίου μας. Εμείς οι άνθρωποι ανοούμε την ανταπόλωση όσο πληκτικότητα. Πού το λέμε στη λειτουργία. Και η Τι με τον Κύριο, περιπάντων και νημήν. Τι το αφού δεν στη ότι είναι πιο εύκολο ένας μοναχός να μιλήσει για τους και ένας έγκαιρος να, να μιλήσει για τις μονακούς αυτό το κάνουμε πώς είναι. είδες Η στέρηση τι κάνει; <laughs> <laughs> <laughs> ε, Δεν ξέρω γιατί. Ίσως θα μπορούσε να πει κανείς ότι ε, η γνώση της αλήθειας δεν, δεν έχει να κάνει τόσο με την διανοητική διαδικασία η ενεργοποίηση των φυσικών μας δυνατοτίστων όσο από τον φωτισμό της χάρτης του Θεού αφενός αφετέρου δε δεν υπάρχει διαφορά εγάμου μου και αγάμου γιατί είναι κοινό το ζητούμενο η δυνατότητα του ανθρώπου να πολεμήσει η πρόκληση για τον άνθρωπο να πολεμήσει την φιλαυτία του ούτως ώστε να ενεργοποιείται η χάρη του Θεού Κοινό είναι ο τόπος, είναι ο έρωτας και η αγάπη τον ίδιο μηχανισμό ο ίδιος μηχανισμός ενεργοποιείται είτε στη σχέση μας με τον Θεόν, είτε σε σχέση με τον άνθρωπο αυτό πολλές φορές υπάρχει οι πατέρες θέλοντα να μιλήσουν για την σχέση των έρωτων των Θεών τον παραλληλίζουν με τον ανθρώπινον έρωτα. Από την άλλη, ίσως αν μπορούσε κανείς να δώσει και έναν όταν αποστασιοποιούμεθα από τα γεγονότα τις καταστάσεις τα πρόσωπα τη ζωής μας περισσότερο τα κατανοούμε όσο είμαστε μακρύτερα τόσο βαθύτερα κατανοούμε κάποια πράγματα όταν δηλαδή κάποιος ταυτίζεται με το αγαπώμενο πρόσωπο δεν μπορεί και να λειτουργεί θεραπευτικά γι' αυτό ε, θα Θέλαμε ένα άλλο θέμα να ανοίξουμε σήμερα σαν συνέχεια των προηγούμενων ε, ε, ζητημάτων. Είναι το θέμα του ναρκισισμού το οποίο θεωρείται πως είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην επικοινωνία. Το μεγαλύτερο εμπόδιο στην δυνατότητα να συνάψουμε μία σχέση είναι ο ναρκισισμός. Ακούγεται σαν ψυχολογικός όρος, αλλά στην ουσία είναι, ένα, είναι ε, η, βασικο... η βασικότηρη εκδήλωση της πτώση του ανθρώπου. Είναι η βασικότηρη εκδήλωση της αυτονόμησης του ανθρώπου που τον ανθρώπου. Καταρχήν, είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε με δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι ο λόγος του Αγίου τη Κλίμακος που λέει μόλις αναβλέψουμε στο θησαυρό μα, δηλαδή στα καλά τα οποία έχουμε τότε γίνονται διάφαντα από τα μότια μα. Μόλις ο άνθρωπο αρχίζει να επικεντρώνεται, να βλέπει τα καλά που έχει τότε τα χάνει. Είναι αυτό που λένε κάποιοι. Needless. dilo me si Εγωισμών μα ότι δεν ικανοποιήθηκε η εικόνα του ιδεατού εαυτού μα που θελήσαμε να οικοδομήσουμε. Θα το δούμε και παρακάτω ότι μια εκδήλωση του ναρκιστικού που παρεμποδίζει μια ουσιαστική σχέση είναι η ιδωλοποίηση του εαυτού μα. Είναι τα είδωλο που δημιουργούμε στον εαυτό μας. Έτσι λοιπόν, όταν δεν ικανοποιηθεί αυτό το είδωμα, αυτή η ιδέα που έχουμε λοιπόν εαυτό μας, μας τραυματίζει εσωτερικά και μας κάνει να εγκλωβιστούμε στο παρελθόν, όχι δημιουργικά με την πράξη της μετανία, αλλά εγκίντρικά μέσα από την θλίψη της απελπισίας. Είναι η ίδια εκδήλωση του πρωτοπλάστου που αμάτησε και πήγε να κρυφτεί, να κλειστεί τη δηλαδή στον των εαυτό του σε μια προσπάθεια να δικαιώσει έναν αυτό των εαυτών του παρά να βγει και να καταθέσει την γύνωσή του τον Μετανία, ζητώντα το έλα τη Ευρώπη. Τι κάνει ο άνθρωπο λοιπόν ο οποίος με εμψημυρεί και κλαίγεται για τον παρελθόν του τίποτα διαφορετικό από τους πρόεδρος στάρ, σαν πρωτοπλάστρους που ψάχνουν τα φύλλα της εκείς για να κρύψουν τη γυμνωσία τους. Ενώ θα μπορούσαν, χαρέτα, να πάνε και να ομολογήσουν την τόση τους Αλλά αυτό θα έρχεται σε σύγκρουση με την εικόνα του εαυτού μα που χτίζουμε από την παιδική ηλικία. Η ταπείνωση λοιπόν είναι η επάνοδος του ανθρώπου στην οικία δόξα, στην οικία αξία. Είναι η του ανθρώπου στην αξία που του δοσνοθεί ο ίδιο. Ο γάμο, η σχέση είναι τίποτε άλλο από το εργαστήρι τη ταπεινώσεω, δηλαδή της αυτογνωσία. Να γνωρίσει ο άνθρωπο τον εαυτό. Αν κανείς φαντάζεται πως απλώς η σχέση ή ο γάμος είναι η κοινωνική του καταξίωση η συναισθηματική του κατοχύρωση η ικανοποίηση ενός η λέμα αργού ναρκησισμού κάνει ένα τεράστιο λάθος Η ικανοποιηση ενό λέμαργου αργου ναρκησισμου κανει ενα τεραστιο λαθος η ουσια και ο λόγος της σχέσης του γάμου είναι ακριβώς το εργαστήρι της ταπεινόσης Δηλαδή της αυτογνωσίας. Ο μεγαλύτερος εχθρό της σχέσης, το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι η ναρκές Να το δούμε λοιπόν τι σημαίνει καταρχή Να δούμε την εκδήλωσή του στην πτώση του πρωτοκλάσου. Ενώ με την πτώση ο άνθρωπος, με την πτώση ο σύντροφος ενώ δόθηκε από τον Θεό ως ευλογία τι έγινε ο σύντροφος? Ο σύντροφος, ο άνθρωπο μας, ενωδόθηκε από τον Θεό ως ευλογία. Και όταν είδε τον το, το σύντροφο του Αδάμ αναφώνησε δοξολογώντας των Θεών, η πτώση τον βλέπει, ο συνδεδομένος είναι ανταγωνιστής. Πώς φάνηκε αυτό. Όταν μπροστά στην ενοχή της ιδίας πτώσεως και της αμαρτίας, αντί εν συντροφή να συνομολογήσουν την πτώση του τι λέγει, ο ένας δεχτελευθεί στον άλλο από συνεργάτης από σύντροφος γίνεται απειλή αυτός ο ανταγωνισμός αυτή η αίσθηση απειλής διαιωνίζεται μεταπτωτικά μεσασυντώσει, μεσασυντώσει, οποιαδήποτε σχέση ιδιαίτερα του γάμα ο ένας επιρρύπτει την αυθήνη στον άλλο δεν συνομολογούν εν μετανοίαν την προσωπική του πτώση. Αντί λοιπόν να υποθεί να ενωθούν περισσότερο ω ένοχοι αντί του αμαρτέ κοντά στο έλλειμμα του Θεού, αλληλεοβάλλονται κατηγορία ενό του άλλου. Η αυτονόμηση λοιπόν από τον Θεό έφερε τον χωρισμό από τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει δυνατότητα, δοκιμάστε το, άνθρωπο ο οποίο δεν έχει σχέση με τον Θεό να μπορεί να έχει σχέση με τον Θεό. Είναι μια σχέσης συμφέροντος που κατατρέχουμε στη σάρκα του άλλου, που παραμεθιάζουν τις αγαπησιάρικα λόγια, αλλά μόλις έρθει η πρόκληση η σύγκρουση σύγκρουσης, δεν ανέχεται να στον άλλο. Γιατί αυτό που συνδέει τον άνθρωπο είναι το πνεύμα του Θεού, όχι το πνεύμα της δικής μας συναισθηματικής ικανότητα. Έτσι λοιπόν. Η αυτονόμηση από τον Θεό Έφερε τον χωρισμό από τον άνθρωπο Ο συνάνθρωπός μου τι είναι Είναι αντίπαλος, τελείωσε Τρέφεται με αυτόν τον τρόπο ο ναρκεσισμός του ανθρώπου Και γίνεται αυτό επιβουλή και έχθρα της επικοινωνίας Να δούμε μερικά παραδείγματα αγιογραφικά και μετά να δούμε την καθημερινή μας πράξη για να το συνειδοποιήσουμε περισσότερο στην παραβολή του ασώτου ιού ο μεγαλύτερος γιος ναρκισισεύεται για την ηθική του ανωτερότητα και γίνεται ανίκανος να κοινωνήσει τις χαράς Τη οικογενείας για την επιστροφή του ασώτου ιού τι τον εμποδίζει η ιδέα που οικοδόμησε ο ίδιος ότι είναι αυτάρκης η αυταρέσκεια που του γέννησε που του δημιούργησε η αίσθηση ότι ο ίδιος είναι συνεπής στα καθήκοντά του αυτός λοιπόν ο ναρκισισμός δεν το επιτρέπει να μπει στο πνεύμα της συγχώρησης Τη επίοικια, τη χαρά επιστροφή. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο των ανθρώπων σήμερα που είναι ένδειξη του εγκλωβισμού σε μια ψυχολογική ηθική και όχι σε μια νοντολογική ηθική είναι το ακατανόητο ο εγκληματία να γίνεται άγιο. Να μπορεί να γίνεται άγιο για τη μετανία. Η κοινωνία μας, φαινομενικά φιλελεύθερη, στην ουσία εκπροσωπεί ως επί το πλήστο τον πρεσβύτερο των μεγαλύτερων ιών απλώς τι γίνεται, κατεβάζει τον πύχη κάθε φορά του ηθικού μέτρου για να βολεύεται σε αυτή την αίσθηση της αυτοδικαιώσεως Το δεύτερο παράδειγμα είναι οι υψώνοντες τους λήθους εναντίον της Μιχαλίδος αυτοθαυμάζονται για την αρετή τους και έτσι αδυνατούν να συναντηθούν ψυχικά μαζί της Δεν μπορούν να συναισθαστούν την πνευματική της κατάσταση των πόνο της, τη μετάνοιάν της γιατί ακριβώς νιώθουν αυτάρεσκοι στη δική τους αρετή έχουν αυτή την αίσθηση του πνευματικού ναρκησισμού γι' αυτό υψώνουν τους λίθους εναντίον της το τρίτο παράδειγμα που διαβάσαμε την Κυριακή στην Εκκλησία με την παραβολή του καλού Σαμαρίτου ο Λεβίτης και ο ιερέα, εγκλωβισμένοι απομονωμένοι στα ιερατικά τους καθήκοντα και νιώθοντας ως καλοί ποιμένες βολεμένοι και οχειρουμένοι σε αυτό δεν μπορούν μέσα στον θρησκευτικό του ναρκισισμόν να συναισθαθούν των πληγωμένων άνθρωπων για αυτόν τον προσπερνούν Ένα άλλο παράδειγμα στην περίπτωση του πύργου της Βαβέλ ναρκισισεύεται ο άνθρωπος με την φαντασία της παντοδυναμίας του και έτσι χάνει την επικοινωνία με τους συνάνθρωπών του Αυτή η αίσθηση και η η, η, η επιθυμία και η στόχευση στην παντοδυναμία του ανθρώπου αδυνατή να επικαινούσει με τον άλλον άνθρωπο μία παρένθεση το μεγαλύτερο εμπόδιο εν τέλει να επικαινούσει με, με τον άλλον άνθρωπο είναι η δύναμή μας Η ψευδέσεις της δυνάμιος μας είναι ο αγώνας και το άγχος να αποδείξουμε τις ικανότητες και τα χαρίσματά μας αυτό με φέρει σε τεράστια απόσταση από τον άλλον άνθρωπο και τι γίνεται λέμε ότι υπήρχε η σύγχυση των γλωσσών τι κάνει ο Θεός απλώς κάνει αισθητή αυτή την απόλυτη της η απόλυτη της υπάρχει από τη στιγμή που ο άνθρωπος υποκρίνεται, ποθεί και επιδιώκει την δύναμη που η δύναμη φέρει τη σύγκρουση και τον ανταγωνισμό και έτσι ο Θεός επιτρέπει να φανεί αρρώστια για να υπάρχει δυνατότητα θεραπείας και έτσι γίνεται αισθητή η απώλεια της επικοινήνης με τη σύγχυση των γλωσσών να δούμε τώρα, καθημερινά τι μπορεί να συμβαίνει Ποια είναι η βασική λειτουργία του ναρκισμού, γιατί κανεί μπορεί να πει τελικά τι είναι ναρκισμό. Η βασική λειτουργία του ναρκισμού είναι το να ασχολείται τόσο πολύ ο άνθρωπος με τον εαυτό του, ώστε δεν μπορεί να κοιτάξει κανέναν άλλον. <κοί> το να ασχολείται, το να απασχολείται ο άνθρωπος διαρκώ με τον εαυτό του, τι ανάγκε του τους πόθους του του τους στόχου του τους υπολογισμούς του ώστε να μην μπορεί να βλέπει πέρα από τον εαυτόν του τίποτα άλλο ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει διαρκώς να γίνεται το κέντρο της ομάδος στην οποία υπάρχει είναι ο ξερόλα που τα ξέρει όλα που θέλει να επιδεικνύεται είναι η αγωνιώδη προσπάθειά του να κρύψει την μειονεξία του είναι αυτός που θα θαυμάζουν τα γυναικάρια τέτοιον άντρα θέλω να έχω στην ουσία αυτός ο άντρα κρύβει πάρα πολύ όμορφα την πραγματικότητα του εαυτού του που είναι ένας απίστευτα μειονεκτικός άνθρωπος μέσα λοιπόν σε αυτήν την διάθεση δεν μπορεί ο άνθρωπος να συναισθανθεί την πραγματικότητα του άλλου ανθρώπου δεν μπορεί να δει τίποτα πέρα από τον εαυτό του μην παραμυθιάζεται κανείς στην ιδέα πως βρήκε τον έρωτα της ζωής του επειδή άκουσε είτε είναι γυναίκα είτε άντρα όρια ωραία λογάκια αυτό θα φανεί αν έχει ισορροπή και ουσιαστικό περιεχόμενο αν αυτό το πρόσωπο έμαθε να βγαίνει από το συμφέρον του. Έμαθε να νοιάζεται πέρα από τα δικά του συμφέρον του και για έστω ένα σκυλάκι. Για έναν άλλο άνθρωπο Να είναι οργανωμένη η ζωή του έστω κάποια στιγμή τη ζωή του και κάει για κάτι άλλο που δεν είναι μέσα στο συμφέρον του. Για ένα άλλο πραγματάκι που είναι έξω από τον εαυτόν του. Που είναι έξω από το πλαίσιο του όλα τα άλλα οι αγάπη που πουλάει είναι ο φόβος της μοναξιάς του που πουλάει το παραμύθι για να τραφεί και αυτός με τα ωραία λόγια δεν μπορεί να υπάρξει άνθρωπος που μπορεί να συνδεθεί σε βάθος χρόνου μόνιμης αληθινής επικοινωνίας αν δεν έμαθε αυτό το μάθημα του να μπορεί να βγαίνει από τον εαυτό του και να νοιάζεται για κάτι α, για, έστω για κάτι άλλο το οποίο δεν είναι το, ο εαυτός του ή η προέκταση του εαυτού του Έτσι λοιπόν ο ναρκισισμός είναι το να ασχολείται τόσο πολύ άνθρωπος με τον εαυτό ώστε δεν μπορεί να κοιτάξει κανέναν άλλον αυτό τι, τι αποτέλεσμα έχει, Ότι δεσμεύει ο άνθρωπο των ψυχικών του δυναμισμών ει τον εαυτό του. Και δεν, επιτρέπει, και, δεν μας, και δεν επιτρέπει να στραφεί προς το σύντροφό του, δεν μας επιτρέπει να μπούμε στην θέση του. Έτσι λοιπόν ο αρκησισμό είναι το κλείσιμο στον εαυτό μα. Είναι η δέσμευση τον δώρο που μας έδωσε ο Θεός στον εαυτό μας και δεν αφήνει να εκδηλωθεί να έξωτερικευθεί αυτό όποιος δεν ξέρει να ακούει επειδή συνεχώς ασχολείται με τον εαυτό του πως να επικοινωνήσει σωστά με τον άλλον. είναι απλό το πραγματάκι παρακολουθήστε εάν δεν ξέρουμε να ακούμε Γιατί ασχολούμαστε διαρκώς Με τον εαυτό μας Σκέψεις, ιδέες, λογισμούς, συζητήσεις με τους λογισμούς μας Δεν μπορεί να επικοινωνήσει ο άνθρωπος με τον άλλον, με τον συνάνθρωπο Πώς να αντιληφθείς τις βαθύτερες ανάγκες της γυναίκας του Να αντιληφθείς τις βαθύτερες ανάγκες της γυναίκας του ο σύζυγος που απαιτεί όλοι να Τον υπηρετούν πως μπορεί να αντιληφθεί το παιδί τι ανάγκης των φίλων Του να το πούμε απλά όταν έμαθε ότι πρέπει οι γονείς να τον προσκυνούν και να Τον υπηρετούν πως να συντονιστεί ψυχικά μια γυναίκα με τον δεσμό της, με τον φίλο της Όταν συνάπτει σχέση για να μην πέσει η εκτίμηση των άλλων για αυτήν Πολλές φορές και η σχέση είναι, έχει ω αφορμή την διάθεση της κοινωνικής καταξίωσης Ας δώσουμε ένα πιο συγκεκριμένο παράδειγμα Έρχεται ο άνδρας κουρασμένος από τη δουλειά στο σπίτι του Αυτό είναι 98,9 φορέ στις συμβαίνει Λοιπόν, έρχεται ο άνδρας στο σπίτι του Κουρασμένος από τη δουλειά Μέριμνες, σκέψεις Σχεδιάζει πώς θα κάνει την συνέχεια της εργασίας Αν είναι, κανείς, αν είναι δημόσιο υπάλληλο καλά είναι Αν είναι κανείς γιατί δεν έχει πολλά να σκεφτεί το μόνο που να σκεφτεί πώς να λουφάρει Ένα λοιπόν ο οποίος πραγματικά έχει πολλά στο μυαλό του να κάνει Και γυρνάει στο σπίτι και είναι περιστοιχισμένος από έννοιες και ιδέες Εάν δεν έχει μάθει να, βγει από τον, να βγαίνει από τον εαυτό του Αν είναι άνθρωπος κλεισμένος στον εαυτό του Διαρκώς σκέφτεται αυτά Δεν θα μπει στην ιδέα να ασχοληθεί με τη γυναίκα του Θα ξεχαστεί λοιπόν έχει έχοντας διάφορα πράγματα στο μυαλό του πηγαίνει από την εργασία στο σπίτι δεν ρωτάει την γυναίκα του πως πέρασε όλη την ημέρα στο σπίτι αυτό είναι το λάθος το τραγικό δεν ασχολείται μαζί της δηλαδή αυτοί τότε αρχίζουν τη βασανίζουν σκέψεις οι άλλοι εκδήλωση του αρκίσισμο δεν αξίζω δεν το έλειψα καλά πέρασε αυτό έξω εγώ με τα παιδιά, με τους βρίες, δεν υπολογίζει. Δεν του είμαι ο Θεός, ο ένας άγγελος. Και τότε αρχίζουν οι λογισμοί. Λοιπόν, στην παραζάλι τον λογισμών που έχει η γυναίκα παραμελεί τον άνδρα σε βασικές ανάγκες της καθημερινότητας είτε θα τους υδρώσει τα ρούχα είτε δεν, δεν το ξύνησε όπως έπρεπε λίπα λίπα. αρχίζει αυτός να εκνευρίζεται και το αρχίζει το γλέντι <ΣΣΣΣ> το οποίο γλέντι έχει τις εξής ονομασίες έτσι είσαι ποτέ δεν ενδιαφέρεσαι για μένα αυτή τι απαντά δεν είσαι καλά σε φροντίζω σκλάβα σου και εσύ ούτε ένα πως με ρωτάς. και τώρα ζητά και τα ρέστα έτσι ή κάπως έτσι είναι ο κλασικός διάλογος και μετά η καπω ετσι ειναι ο κλασικος διαλογος απορία και τον δύο που την εξομολογούν τους φίλους τους δεν ξέρω τι συμβαίνει, την αγαπώ έχω καλή διάθεση αλλά δεν σε θα δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε έχουμε καλή διάθεση και δυο αγαπούμε ο ένας τον άλλο αλλά δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε τι συμβαίνει Ποιο είναι το πρόβλημα Ακριβώς είναι ο αρχισισμός μας Πως εκδηλώνεται Πως φανερώνεται Γιατί Ο κάθε ένας από τους δύο άνδρας και γυναίκα Αισθάνονται μειωμένοι Από τα λάθη του άλλου Δεν με φρόντισες Άρα θα αναξίζω Επαναστατεί ο άνθρωπος μα όλος μας ο αγώνας είναι να αποδείξουμε ότι αξίζουμε δεν με ρώτησες τι κάνω πως τράβηξα το λίκη μέσα στο σπίτι κλεισμένη. άρα δεν δε μου δίνει σημασία δεν μου δίνει στην αξία που νιώθω ότι έχω ανάγκη ο ναρκισισμός λοιπόν πληγώνει την επικοινωνία σε πολλά επίπεδα να το δούμε την πληροφόρηση φοβούμαστε να μάθει ο σύντροφός μας κάτι για μας γιατί μπορεί να εκνευριστεί γιατί μπορεί να μας εκθέσει γιατί μπορεί να παρεξηγηθεί ή ακόμη χειρότερα όταν τον υποτιμούμε θεωρώντας πως το να μάθει κάτι ή να του μεταδώσουμε κάτι που μάθανε δεν τον ενδιαφέρει ε, τώρα τι ο μα είναι να του πούμε τέτοια πράγματα άρα δεν τον πληροφορούμε για πράγματα που για μα είναι σημαντικά γιατί στην ουσία τον υποτιμούμε και αυτή ακριβώ η έννοια της πληροφόρηση είναι που εμπλουτίζει την σχέση αν κυρά μου θεωρεί πως ο άντρας σου δεν είναι ικανός για να πεις σημαντικότερα πράγματα ουσιαστικότερα πράγματα γιατί τον παντρεύτηκες στην ανταλλαγή των εστάνετε αισθάνεται κανείς ότι πρέπει να είναι προσιλωμένο σε κάποιες απόψεις οι απόψεις μας τι είναι είναι η προέκταση του εαυτού μας πως μπορεί ο αρκισιστής αυτός που είναι εγκλωβισμένος στον εαυτό του να ξεπεράσει τις απόψεις του ακόμη και τα λάθη που κάνουμε δεν τα παραδεχόμαστε αλλά τα ντύνομαι με διάφορα προσχήματα η άμυνα των λαθών μας είναι τα προσχήματα και θα δούμε παρακάτω τι σημαίνει αυτό Για παράδειγμα ένα πρόσχημα έτσι για να ζηστανθεί ατμόσφαιρο για τη συνέχεια όταν ο παπάς νευριάσει με κάποιον αμαρτωλό και βγάζει το πάθος του που στην ουσία μπορεί να κρύβεται η αίσθηση ότι απερίφθη ο παπά πρόσχημα της για να σώσει την ψυχούλα του το πρόσχημα όταν η μάνα ή ο πατέρα τρελαίνονται με τις επιλογές των παιδιών τους <Κι> δεν είναι μόνο γιατί τα αγαπώ είναι. είναι και ένας τραυματισμός των ονείρων που φτιάξει για τα παιδιά του και πολλές φορές ατυχώς προφάσισεται <Κι> μόνο ότι είναι οι σωτήρες των παιδιών τους στην αλλαγή λοιπόν στην ανταλλαγή είναι εμπόδιο να αρχισισμώ στην ανταλλαγή των συναισθημάτων όταν φοβούμεθα πόσο άλλος θα γελάσει, θα θυμώσει θα μας παρεξηγήσει εάν του εξωτερικεύσουμε τα συναισθήματα τι είδους επικοινωνία τότε μπορεί να υπάρξει όταν δεν συζητούμε δεν είμαι θα ευέλικτη το να αλλάζουμε τις απόψεις μας και τις πεπιθήσεις μας όταν κρίνουμε πως δεν είναι σωστές όταν δεν επικοινωνούμε δεν κοινωνούμε και κοινοποιούμε τα συναισθήματά μας γιατί φοβούμεθα ότι θα χαλάσει η γνώμη του άλλου για μας τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά η φοβία της έκθεση. τότε γιατί φτιάχνεις σχέση αφού φοβάσαι να εκτεθείς ο ναρκισιστής λοιπόν φαντασιώνεται έναν ιδεατόν εαυτόν όχι αυτόν που διαθέτει αλλά αυτόν που θα ήθελε να διαθέτει επαναλαμβάνομαι γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό να μελετήσουμε τον εαυτό μας να γυρίσουμε μέσα μας και να δούμε ότι oh, εικόνα έχουμε για τον εαυτό μας Φαντασιανόμαστε έναν ιδεατό εαυτό. Έναν εξειδανικευμένο εαυτό. Όχι αυτόν που πραγματικά έχουμε και διαθέτουμε, αλλά αυτόν που θα θέλαμε να διαθέτουμε. Όταν αυτοί οι δύο εαυτοί, αυτό που έχουμε και αυτός που φαντασιανόμαστε πως θα θέλαμε, διαφέρουν αυτό μας γεμίζει άγχος γεννά τις εσωτερικέ συγκρούσεις με αποτέλεσμα είτε ο άνθρωπος να βυθιστεί στη φαντασίωσή του και οδηγείται σε αυτή τη μεγαλομανία αν είναι θρησκευτικός άνθρωπος θα γίνει πατριάρχης και πάνω και αν είναι κοσμικός άνθρωπος μπού και πάνω <ΣΣΣΣ> αυτή λοιπόν η σύγκρουση μέσα μας του εαυτού που έχουμε με αυτό που θα θέλαμε να είχαμε επειδή δεν, μας, δεν θέλουμε εμεί να καταθέσουμε την ατυχία μας την αστοχία μας, την πτώση μα εν συντριβή στο μυστήρι της μετανοίας προσπαθούμε να ξεγελάσουμε τον εαυτό μας τρέφοντας περισσότερο των αρκισισμών μας βυθίζοντας τον εαυτό μας σε αυτή τη φαντασίωση θυμάμαι μια περίπτωση πριν πολλά χρόνια κάποιο πρόσωπο το οποίο ξαφνικά μου ήρθε και έλευθε να πάει γίνει και να γίνει μεγάλος ασκητής προσπαθώντας να δώσει την αίσθηση πόσο σημαντικός είναι και να λάβει τα πρωτεία στον χώρο τον οποίο είναι κινήτο δηλαδή την Εκκλησία Ποια ήταν η συνέχεια μετά από λίγο καιρό όταν ξύπνησε και άρχισε να λειτουργούν τα υπογάστρια επέλεξε τον κοσμικό τρόπο ζωής που φαντάζεστε στον αναρχικό χώρο για να φανεί πάλι δυνατός Πρέπει να διεκίνομαστε αισθητοί Ή θα είμαστε πλέον Άγιοι Ή θα ήταν πλέον Ρεμάγια ε, Να μην είμαστε και μέσοι άνθρωποι Να μην μας βλέπουν κιόλας Είναι σημαντικό λοιπόν Και αυτό που θα επιχειρήσουμε να κάνουμε Τις επόμενες φορές Να αποκωδικοποιήσουμε Πίσω από τις συνέργειές μας Ποια είναι η πραγματικότητα Της ελευθερία μας Και των διαθέσεων μας Μια άλλη περίπτωση παρόμοια κάποιος άλλος άνθρωπος που είχε ανάλογες προσδοκίες μεγαλομανίας όταν χρεοκόπησε αυτή η πιθανότητα που κατέληξε στην συχνή εναλλαγή των ερωτικών συντρόφων Μη φαντάζεστε πως πριν ήταν Άγιος ή Αγία δεν σας λέω ήταν και μετά αμαρτωλός ή αμαρτωλή η διαμαρτυρία υπήρχε έτσι αλλιώ. Αυτή η μορφή, μια ψυχοπαθολογική κατάσταση ενος υπερτροφικού ναρτισμού. Η δεύτερη λοιπόν πρόφαση του ανθρώπου που διαπιστώνει την διάσταση με τον ιδεατόν εαυτόν του είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως τα προσχήματα εγώ είμαι σωτηράς τον του κόσμου το κάνω για να το σώσω για να τη σώσω, να το φροντίσω να τη φροντίσω επιστρατεύουμε λοιπόν τα προσχήματα προκειμένου να δικαιολογήσουμε τον πραγματικό μας εαυτό την πραγματικότητα του εαυτού μας και συνήθως πως μπορώ να καταλάβω αν αυτό είναι πρόσχημα ή όχι ένα, ένα στοιχείο, ένα σύμπτωμα που το φανεί πιο είναι η επιθετικότητα συνήθως ο άνθρωπος που λειτουργεί μέσα από, αυτό το, μέσα από αυτά τα προσχήματα εκφράζουν την επιθετικότητα έναντι του άλλου αποδίδοντας την, τα, τα αίτια της δυσλειτουργίας της, της σχέσεως ή στον άλλο η δυσλειτουργία λοιπόν της σχέσεως οφείλεται στον άλλον και λειτουργούμε με μία μορφή επιθετικότητας για να καλύψουμε και τη δική μας προσωπική ενοχή. Παράδειγμα, ο άνδρας όταν νιώθει ανεπαρκής στο μεγάλωμα των παιδιών και της αγωγής Νιώθει επίση δυσβάστακτη την έννοια της ευθύνη και αυτό είναι που τον κάνει να νιώθει άσχημα με τον εαυτό του. Του καταρρύπτει την εικόνα του ικανοτάτου συζύγου και πατέρα. Τι κάνει, Τι πρόσημα χρησιμοποιεί, Τι δουλειέ τον υπεραπασχολούμενων άνθρωπο που είναι τόσο εξαντλή που είναι δεν. Έχει τη δυνατότητα να αφιερώσει χρόνο και κόπο για το σπίτι <χω> Τι μπορεί να προφασιστεί γυναίκα Όταν αισθανθεί άσχημα Θα πούμε για ποιο λόγο Με τις πολλές συναναστροφές ισχυρή στην πνευματική ότι την κουράσουν οι πολλέ συνεναστροφέ. Και μάλιστα, χωρί οι άνθρωποι να έχουν κάποια ποιότητα, η συνεναστροφή την κουράζει, η έλλειψη τη προσευχή και τη ηχεία την πειράζει ή κάτι άλλο την πειράζει. Για να δούμε τι την πειράζει. Το γεγονό ότι νιώθει κομπλεξική και μειονεκτική στο ότι δεν μπορεί να συμμετέχει επαρκώ στι φυρίε και τι συζητήσει με τον σύντροφό της. Αρχίζουν λοιπόν την ενοχή ότι δεν μπορεί να λάβει μέρος στις συζητήσεις με τέτοιον τρόπο που να νιώθει αυτοεκτίμηση γι' αυτό το λόγο αυτή η μιονεξία την οδηγεί σε αυτήν την πρόφαση το ότι είναι κουραστικές οι πολλέ συναναστροφές. Εξαιτίας λοιπόν αυτών... Νείστε εξαιτίες λοιπόν εξάπλωσε κάναμε αξιλάρι βέβαια. εξαιτίες αυτών αρχίζουν ατέρμον οι διάλογοι αφού τα πραγματικά κίνητρα είναι κρυμμένα είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταλάβουμε τα κίνητρα οι διάλογοι που είναι διάλογοι μη επικοινωνίας οφείλονται στο γεγονός το ότι τα πραγματικά κίνητρα των ενεργειών μας είναι κρυμμένα και δυσκολευόμαστε να τα αποκωδικοποιήσουμε. Έτσι λοιπόν αδυνατώντας να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα του εαυτού μα, προσπαθούμε να ξεπεράσουμε το άγχος και την ενοχή μας με τα προσχήματα ποια προσχήματα τα πούμε μερικά η γυναίκα μπερδεύει την αγάπη και τον έρωτα με τον σύντροφο της ξέρετε πως με τα μητρικά αισθήματα το παίζει τον καημένο τον ταλαιπωρημένο πόσο μελαχολικός είναι να του συμπαρασταθούμε να τον βοηθήσουμε αυτό δεν είναι σχέση δεν είναι αγάπη είναι μια ψυχοπαθολογική κατάσταση που προσπαθεί να εκφράσει τα μητρικά της αισθήματα γυναίκα είτε είναι 18 είτε είναι 58 χρονών αυτό δίγερνα μια σχέση ισορροπημένη με δυνατότητα εξέλιξης και ανάπτυξης αλλά δημιουργούνται εξαρτήσεις. Η γυναίκα εξαρτάται από το γεγονό ότι τώρα έχει ρόλο. Είναι ισοτήρα αυτού του ταλαιπωρημένου άντρα. Βρίσκει υπόσταση, βρίσκει αξία. Ικανοποιεί το είδο του εαυτού της ότι είναι η ευγενιστάτη ψυχούλα που πρέπει να σώσει τον ταλαιπωρημένο ναρκομανί και τον ταλέπορον παντρεμένο που ατίχιστε στη ζωή του και πρέπει να του συμπαρασταθεί Είναι έρωτος αυτό Για να του ψάξουμε τι είναι Έχει την αντοχή άνθρωπος την πραγματικότητά του Δεν μπορείς να έχεις μετάνοια πραγματική αν το παίζει σωτήρα του άλλου, γιατί δεν βλέπει την πραγματικότητα για αυτού, πίσω από αυτό κρύβεται.